Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Δευτέρας 16 Μαρτίου του Σωτήριου 2020 και σας συντονισμένη Red Web Radio. Στο μικρόφωνο Κάρν Χάιντ Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα θέματα που έχουν προκύψει με τον κορονοϊό, να αναλύσουμε τι ακριβώς έχει γίνει, πάντα όχι με ικασίες μέσα από το πρίσμα της ουράνιαν και κυρίως να δούμε εάν τελικά αυτή η κατάσταση έχει κάποιο τέλος. Μια μεγάλη καλημέρα στην Χριστίνα, Μποτζόρνο Ατούτη, ε, καλημέρα στην Κατερίνα τη φίλη μου, την Αριάδνη, τον αρχηγό, τον Δημόφαντο, τον άτοικου, σε φίλους που βρίσκονται εντός και εκτός της Ελλάδος, σε φίλους οι οποίοι για λόγους ευνόητους αναγκάστηκαν να αφήσουν τη μητέρα πατρίδα και να φύγουν έξω. Μια καλημέρα στη Ρωσία, μια καλημέρα στη Λιθουανία, στην Αυστρία και στη Γαλλία, τουλάχιστον αυτές είναι οι που βλέπουμε μέχρι στιγμής μέσα. Και να πούμε ότι είσαστε συντονισμένοι που αλλού στο Red Web Radio. Σήμερα θα πούμε αρκετά πράγματα, αρκεί να έχετε λίγο όρεξη να τα ακούσετε, διότι κάποια εξ αυτών, Uh, δεν είναι πάρα πολύ έτσι, ευχάριστα. Uh, να ξεκινήσουμε λοιπόν την uh, έτσι, πρωινή μας uh, ενημέρωση μέσα από καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά περίεργες. Καταρχήν, να μην φανώ ετσι έδωσα καλημέρα σε όλους. Να δώσω μια καλημέρα στη Βάλι, τη φίλη μου αλλά κυρίως να δώσω μια καλημέρα στους φίλους από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών που μας ακούνε και τους φίλους από το λιμενικό έτσι σώμα. Επίσης να δώσω μια μεγάλη καλημέρα στην οικογένειά μου στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου οι οποίοι τις ε, τελευταίες μέρες ε, ε, ε, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν ένα και το αυτό μιας και Έχω βυθιστεί σε αυτήν την ουράνια εσωστρέφεια, για να μην πω και αυτισμό, και προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τα μηνύματα που στέλνει το ΣΥΜΠΑΝ. Τα μηνύματα που στέλνει το ΣΥΜΠΑΝ και τα οποία α, φαίνεται ότι τελευταίο, τα τελευταία πέντε χρόνια, πέντε και κάτι, που βρίσκομαι στις ραδιοφωνικές επάλξεις φαίνεται ότι τις έχουμε τα έχουμε αποκωδικοποιήσει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα αν θέλετε είναι πως πάρα πολλές φορές το σήμα α, του σύμπαντο φτάνει με τέτοιο τρόπο και εκδηλώνεται με τόσο περίεργες καταστάσεις που πραγματικά ακόμα και εμάς που υποτίθεται ότι κατά κάποιο τρόπο το ξέρουμε, το μελετάμε, μας αφήνει ε, κόκαλο που λέμε. Και αυτό γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα πολλά πράγματα που έχουμε πει έχουν έρθει και μας έχουν βρει με ιδιαίτερη σφοδρότητα Αλλά αυτά τα έχουμε πει, ό γέγονε γέγονε, Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπαμε πριν λίγο καιρό. Πριν 1,5 χρόνο περίπου. Έτσι όπως είπαμε, ο ουρανός με την είσοδο του... στο ζώδιο του Ταύρου σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις σε επίπεδο αφισβητούμενων περιοχών στη χρήση, την υφή αλλά και την αξία του χρήματος. Παράλληλα όλα αυτά συμβαίνουν γιατί εμφανίζονται άτομα που έχουν μια εντελώς διαφορετική οπτική που θέλουν να αλλάξουν έστω και με το έτσι θέλω τον κόσμο. Γενικά μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά πως θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη διατροφή μας είτε από ανάγκη, είτε από έλλειψη, είτε από πρόοδο είτε εντό είτε εκτός εισαγωγικών Στην παρούσα φάση πρέπει να ξέρουμε ότι ο ουρανός στον Ταύρο φέρνει μεγάλες τεράστιες αλλαγές και έτονο αντίκτυπο στα νομίσματα στο δολάριο και στο ευρώ ενώ στην πραγματικότητα εάν χτυπηθεί το δολάριο παράλληλα θα χτυπηθούν και τα περιφερειακά δολάρια της Αυστραλίας, του Καναδά και ούτω καθεξής Οι τραπεζικοί κανόνες τείνουν να αλλάξουν μέσα από το ζώδιο του Ταύρου και νομίζω ότι ε, στην πραγματικότητα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια κατάσταση όπου πολλά από τα πράγματα τα οποία θεωρούνται αποθεματικά έχουμε κάνει μια συσσόρευση κάποιων πραγμάτων δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα βοηθήσουν να ανατραπούν οι συνθήκες οι οποίες έρχονται οι μετοχές των τραπεζών φαίνεται πως θα συνθλιβούν, ενώ αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ είναι το ότι στο χάρτη του 1830 ο ουρανός κυβερνήτης του εντεκάτου θα κάνει τετράγωνο με τον ουρανό σε πρώτη φάση και τρίγωνο με το Διά ενώ ο κόσμος πίστευε ότι έπρεπε να πιστέψουμε ε, τον Καθένα που μας έταζε τη γη της επαγγελίας Χωρίς να α, Μπορέσει να το πραγματοποιήσει Ενώ κάποιοι επιχείρησαν να πούνε Θα ψηφίσω Αυτόν που κάνει στην πατρίδα μου Το μικρότερο κακό Το λιγότερο καλό Το λιγότερο κακό Στην πραγματικότητα έρχεται ο ουρανός μέσα από τον εντεκ, του 11 του του ήκου που έχει να κάνει με την πολιτική που έχει να κάνει με τα συνδικάτα και έρχεται να φέρει μια αλλαγή και κάποιοι θα πούνε βρε αυτή τη ρημάδα την αλλαγή περιμένουμε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε μα αυτό ακριβώς είναι η μαγεία του ουρανού ο ουρανός δουλεύει όπως δουλεύει ένας κεραυνός σε χτυπάει και σε αφήνει στον τόπο Βέβαια ο ουρανός με την είσοδό του στο χάρτη του, 1800, του 1974 που είναι και ο χάρτης ο οποίος α, δουλεύω έτσι προτιμώ αν θέλετε περισσότερο βγάζει πράγματα τα οποία είναι α, αρκετά ζωρικα διότι ο ουρανός φανταστείτε ο πλανήτης του ξαφνικού, του απρόσμενου, του αναπάντεχου είναι πάνω στον ουρανό άδμητο α, που είναι ένας άξονας ιδιαίτερα δεν μπορούμε να πούμε δυσίωνος, είναι όμως λιγάκι έτσι ακραίο σαν άξονας γιατί δείχνει ο άξονας του κατακαιρματισμού ξαφνικές ε, διακοπές επαφών και σχέσεων μέσω αδιαλαξίας μιλάει για ενέργειες ομάδων οι οποίοι έχουν και χειρίζονται high-end καταστάσεις δεν τυχαίω τυχαίο το ότι τις τελευταίες μέρες έχει υπάρξει μια μεγάλη μάχη μεταξύ των Ελλήνων ανώνυμους και των Τούρκων χάκερ τους οποίους έχει επιστρατεύσει επιστρατεύσει συγγνώμη ο Ρεντζέπτα Αγί Περντογάν και εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος της ελληνικής πολιτείας οι κυβερνήσεις οι προηγμένες όπως η Αμερική για παράδειγμα όπως το Ισραήλ για παράδειγμα άτομα τα οποία είναι ευφυγείες δεν τους αφήνουν να φύγουν και ιδιαίτερα ένα παιδί από τη στιγμή που γεννηθεί στο Ισραήλ και μορφωθεί με χρήματα αυτού ανήκει στο συγκεκριμένο κράτο. Βεβαίως αμείβονται πλουσιοπάροχα Αλλά τα ταλέντα αυτά Τα εκμεταλλεύονται οι χώρες Εδώ έχουμε περάσει ακριβώς τον αντίποδα Τα δικά μα τα ταλέντα Τα εκμεταλλεύονται άλλοι Και βεβαίως θα πρέπει να ξέρουμε Ότι έχουμε ουρανός ίσον Χαρτές βουλκάνους Που είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστος Πάρα πολύ καρμικός άξονας Ο οποίος ω εξήγηση θα μας πει ε, ζητήματα που σχετίζονται με ξαφνική και βαριά επιβολή κάποιων καταστάσεων, κάτι σαν κατοχή. Άρα στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ονειρεύεται ο κύριος Αλέξης ε, Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι μόνο στο μυαλό του. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά είχαμε πει στην εκπομπή «Ουρανός στον Ταύρο και τι θα φέρει για την Ελλάδα» η οποία είχε γίνει το 2017 και τελικά φαίνεται ότι επιβεβαιωθήκαμε μέχρι κεραίας. Βέβαια, να πούμε πριν μπούμε στην ουσία των πραγμάτων ότι σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στην εκπομπή «Η Άλλη Πλευρά» ο Στέργιος θα μιλήσει για τον θάνατο, για το ταξίδι της ψυχής από το θάνατο προς την... στον άλλο κόσμο και στην επανενσάρκωσή της. Έχουμε κάνει μια συζήτηση, η οποία πραγματικά... Ακόμα και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτά που άκουσα και πραγματικά μου ξύπνησαν το ενδιαφέρον οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον α, να τον ακούσετε και βεβαίως αύριο στις α, Τρίτη στις 9 η ώρα πάλι το βράδυ μακροκοσμικές προκλήσεις Λουκάς Ντουρντουρέκας, ο συνήθις ύποπτο, έρχεται να συντονιστεί με την επικαιρότητα και όταν λέω να συντονιστεί με την επικαιρότητα να δώσει ένα θέμα το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει έτσι λοιπόν αύριο 17 Τρίτου α, είναι καλεσμένος ο κύριος Δημήτριος Μαντές είναι καθηγητής και θα έχουμε μια άκρος ανατρεπτική συζήτηση με θέμα τον κορονοϊό. Μια ανατρεπτική οπτική γωνία για την οποία η χώρα μας έχει μπει ήδη σε μια κατάσταση ημικαραντινάς. Και βεβαίως να πούμε ότι πρώτα ο Θεός είτε αύριο είτε την Τετάρτη πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κόψει τις μεταφορές, τι συγκοινωνίε κτλ. Ο... Δεν θα πούμε το όνομα, ο Έλληνα Πρωθυπουργός, γιατί συμβαίνει και ατυχήματα. Ο Έλληνα Πρωθυπουργός, λοιπόν, εάν δεν κλείσει εθνικές οδούς να μεταφερθεί κόσμος και ούτω κάθεξης, θα είμαστε μια χαρά. Περιμένουμε ένα μηχάνημα το οποίο θα δώσει κρυστάλλινο ήχο στο Redzium Web Radio, θα εκπέμπουμε στους 192 κιλο με πραγματικά ντόλμπη ήχο, εξαιρετικό ήχο φάμιλο των μεγαλύτερων δραδιοφόρων της χώρας και θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν και όσους προσέφεραν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αυτό το επίτευγμα, όπως α, είχα πει πέρσι στις προβλέψεις α, του 2019, α, τα πράγματα α, θα ήταν αρκετά δύσκολα και θα ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί, γιατί στην πραγματικότητα, ε, να σας το διαβάσω και από μέσα, λοιπόν, ε, φαινόταν ότι η χώρα μπαίνει σε μια κατάσταση πολύ περίεργη, κυρίως όμως η ανθρωπότητα ε, αρχίζει και Αλλάζει Άρδιν. Όπως είχα γράψει και όπως είχα πει στο άρθρο μου για τις παγκόσμιες προβλέψεις θα σα το κάνω τώρα και copy-paste για όσους βρίσκεστε στο chat ή για όσους θέλετε να το δείτε αργότερα. Είχαμε πει το εξή. Στη σύνοψη, το 2019 είναι μια χρονιά μεταβατική που θα αλλάξει πολλά στην ανθρωπότητα. Είναι μια χρονιά επικίνδυνη για λιμώδεις και μεταδοτικές ασθένειες αλλά και για έντονα γεωφυσικά φαινόμενα. Η χρονιά αυτή έχει να βγάλει πολλά δικαστήρια που πολλές χώρες ή ομάδες ανθρώπων θα ψάξουν να βρουν το δίκαιο τους και να προσκομίσουν αδειάσεις να δικαστικά έγγραφα. Τα προϊόντα που βγαίνουν από το υπέδαφος... Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θα πιάσουν μέση που θα κάνουν τους πετρελαιάδες, ιδίως μετά τη 17-19, να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, απίστευσης ανακαλύψης, το χώρο της φυσικής, της ιστορίας και της αρχαιολογίας, θα αλλάξουν αυτά που ξέραμε ή υποθέταμε, όπως ξεγνωρίζουμε. Από 7-3-2019 ο κόσμος αλλάζει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κάποιες συμμαχίες... Ακόμα και κάποιες εξ αυτών που θεωρούσαμε αιώνιες ή σίγουρες δέχεται να σπάσουν ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε ένα νέο ξέσπασμα πολέμου σε κάποια άλλη πλευρά του πλανήτη. Οι ισχύροι του πλανήτη, π.χ. Αμερικοί θα κάνουν λανθασμένη χρήση της ισχύω, που διαθέτουν και θα χάσουν πέχτες από τη σφαίρα της επιρροή του. Γενικά η γεωστρατηγική φαίνεται πως αλλάζει. Οι κυβερνήσεις θα φανούν πολύ σκληρές, ενώ σε μεγάλο ρόλο σε εκλογικέ διαδικασίες θα παίξουν τα δόγματα της πίστης. Σε οικονομικό επίπεδο και γεωπολιτικό επίπεδο θα πρέπει να περιμένουμε καταβαράθρωση κάποιων σίγουρων νομισμάτων, αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ενώ έντονα οικονομικά προβλήματα θα, α, θα έχει η Αμερική, μιας και σταδιακά ο πλανήτης αποδολαροποιείται. Ο κόσμος θα διαπιστώσει πως τελικά οι τράπεζες δεν είναι ασφαλές. Καταφύγιο, αποταμεύσεις και από κάτω η αφεντομούτσου Νάρα μου, copyright 2018. Ουσιαστικά ήρθαμε και είπαμε αυτά που γίνανε. Και σε λίγο θα αποδείξουμε ότι ο κορονοϊός τελικά είναι και κατασκεύασμα και κάτι άλλο. Αλλο, σαν τη πού είστε, κατ' όλοι. Εδώ είναι η σου μια μοίρα με κορτάρια. Ποιο, Ποιο, Αρκίκο, Ροβιού, Πούρε, Τα φτεφάνια, Μαρκίκο, Ροβιού, Έχει, Πίξι, Ασίμα, Ποιο, Σεπίρα, Σικρό, Ροβιού, Φαγητικα, Μοστα, Γαμίσο, Κατ' όλοι. Άντε, Α το μη στη Σινora, γιατί το ρίξο εκεί. Πάμε! Pali θα το στείλω πάλι, απ' την ουσία πάλι στην Ελλάδα. Με τα κλάσσα στήλα. Α, γιατί πέσει πούτσι, γιατί στήλα. Η κορονοβίρου στη Μάλγα. Α, το μη σε ένα στη Σινora, θα το περιμένουν. Βίαιο, Πούλμαν, Αλβανό, Σινora. Λοιπόν, θέλουμε να πω καταρχήν ότι αυτά που θα ακούσετε στη συνέχεια που έχουν να κάνουν με το θέμα του κοροναϊού είναι ουσιαστικά copy-paste από, από το πρόγραμμα το οποίο έχουμε φτιάξει. Δεν επιδέχεται ούτε αλλίωση δεν επιδέχεται ούτε με να το ερμηνεύσουμε κατά το δοκούν και αυτό είναι, αν θέλετε, και ε, η μαγεία της Ουράνια. Yeah. Θέλω καταρχήν να πούμε ότι μαζί μας, σοψένς, φοβερά αρωματικά χώρου, μπορείτε να... Μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να παραγγείλετε του κόσμου τα καλά, μιας και τώρα που θα μείνουμε και πολλές μέρες στο σπίτι έτσι όπως γίναν τα πράγματα, καλό θα είναι να ανοίγουμε, να ερίζουμε και βεβαίως αν μπορούμε και βάλουμε και αρωματικά χώρου της Sense που ουσιαστικά είναι κερί το οποίο καίει πάρα πολύ ωραία και έχει ένα εξαιρετικό άρωμα πολλά μάλλον εξαιρετικά αρώματα τότε θα μπορέσουμε λίγο αν θέλετε να την παλέψουμε καλύτερα. Επίσης ε, μαζί μου το ηλεκτρονικό κατάστημα της Σέιβον, της Λαρίσα της Λαζαρίδου ε, θα πρέπει σίγουρα να παραγγείλετε πραγματάκια, διότι τόσες μέρες που θα μείνουμε μέσα απεργούν και τα κουρία, καλά εγώ δεν, δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλας σας και τα κοντοκουρεύομαι, λίγα έχουν μείνει στο τριχότο της κεφάλις οπότε δεν υπάρχει θέμα, αλλά καλό θα είναι να περιποιήσετε λίγο και οι άντρες και οι γυναίκες προκειμένου η, η διαβίωση μέσα στο σπίτι να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη ε, και βεβαίως μαζί μου το κατάστημα της ΕΛΑΡ, της Χριστίνας τη Λαζαρίδου ε, κολόστρουμ υποχρεωτικά να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό και Μαϊδ Μαστέρ το οποίο θα σας βοηθήσει να σκέφτεστε πεντακάθαρα ε, αν και τώρα οι περισσότεροι με αυτά που συμβαίνουν είναι λίγο δύσκολα να σκέφτονται πεντακάθαρα. Γενικά, έχουμε μπει σε μια τροχιά πάρα πολύ περίεργη και όπως σας είπα στο άρθρο το οποίο σας διάβασα, το οποίο είχε αναρτηθεί από το 2018 για τις προβλέψεις του 2019 και ουσιαστικά όλο το παιχνίδι, να θυμάστε, πως ξεκίνησε 8 12 του 2019 με το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού και εκδηλώθηκε μετά τις 31. Ε, μάλλον πήρε διαστάσεις και καθυστέρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά τη γνώμη μου εσφαλμένα προκειμένου να μην επηρεάσει τις αγορές που τελικά καταβαραθρώθηκαν. Ε, θα μείνουμε λοιπόν σπίτι Πρέπει να πειθαρχήσουμε γιατί είμαστε και λίγο άτοιμοι η ράτσα από θέμα μας. Μας κόψανε μιστούς συντάξεις. Πάμε όλοι παιδιά πλατεία να διαδηλώσουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Χριστός τίποτα, όλοι καναπέ. Παιδιά κατάσταση είναι δύσκολη, μην βγαίνετε από το σπίτι. Χαμός έξω έτσι. Ε, εμείς κάνουμε καραντίνα για τους γέρους και την Παρασκευή ήταν όλοι οι γέροι έξω για να ψωνίσουνε δηλαδή είμαστε μια περιοχή του πλανήτη η οποία δεν τρέλα δεν μπορεί να το πεις διαφορετικά εν πάση όμως περιπτώσει θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αλλάζει όμως όπως λέει και ο τεράστιος ποιητής ο οποίος έχει μελοποιηθεί αρκετές φορές ο Άλκης Αλκαίος τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας πριν να μα φέρει Εκείνος τα δικά του Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου Και Πορτορίκο που έχει μέσα Αυτό το στίχο Φιγούρα ξωτική Και ταξιδιαρική Στο φως του φεγγαριού Ανθίζει πάλι Γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε πάρα φορά, γυρεύοντα μιαν άλλη. <Τι> Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε κι έλεγε. Στη σέλα, κροβατώντα ποδήλατο, <Τι> τον κόσμο. Εμεί τα φέρουμε στα μέτρα μα. Πριν να φέρει εκείνος στα δικά του Μα ο κόσμος προχωρά χωρίς να μας ρωτά Κλεισμένοι δρόμοι, κλέπτες κι αστυνόμοι Αγάπα το κελί του παν κι ύστερα Έξω ποιος ακόμη Τα νύχτα με παίρνει ανάποδες ημερολόγια και πτυχία το χάραμα παρκάρι σε πειρατικό για τη ζωή του τη κοινοθεσίας Αλγερία, Αλεξάνδρια, Σαντάπρικα, Στο Άμστερνταμ δύο τέρμινα και κάτι. Λίστρουσαν οι αγάδε με στα μάτια του. Σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτι, Στο Πορτορίκο χρόνια συλλογιστά και της καρδιάς του σκόρπισε τα φύλλα σε υπόγεια σκότεινα και υποπτά λες και ψάχνε το φως με στη ξεφτύλα επιστρέψαμε μιας και η... η σχέση και η επικοινωνία που έχουμε όπως έχω πει είναι αμφίδρομη να πούμε ότι ο oh, Ιάριελς 13 μου γράφει Καρλίτο νομίζει ότι έχει αντιδράσει σωστά η κυβέρνηση κοίταξε να δεις αυτού να μην τη ματιάσω και με βάση το ανθρώπινο δυναμικό που το έχει στελεχώσει κοινό στο Υπουργικό Συμβούλιο α, μια χαρά τα πήγε γιατί για να πούμε και την πάσα αλήθεια αυτή τη στιγμή η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο το τεράστιο πρόβλημα του κορονοϊού εδώ τώρα φανταστείτε χώρες με γαθήρια όπως η Γερμανία βγήκε η Αγγελικούλα και έκλεγε: δεν έχουμε κλίνες» λέει στις σε εντατικές θεραπείας. Κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, είχα βάλει μια φάσα πάνω, μια φωτογραφία στο προφίλ μου που έδειχνε ανάκατα την Αλεξάνδρ Πλάτζα. Αλεξάνδρ Πλάτζα, συγγνώμη, λοιπόν, που δείχνει ότι πολλές φορές κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε με έναν τρόπο αν μη τι άλλο λίγο έτσι όμορφο για να περάσει ε, ήδη από πέρσι είχαμε τονίσει ότι ε, παίζει θέμα με αστέμια και για το έτος 2020 ε, και πράγμα που ήρθε και μας επιβεβαίωσε και αυτό γιατί γιατί στην πραγματικότητα η η Ουράνιαν σου δίνει μια απέραντη έτσι δυνατότητα παύλα ικανότητα πρόβλεψης δηλαδή αν ακολουθήσεις το πρωτόκολλο και το μυαλό σου στροφάρει με ένα την νοημοσύνης ε, συμβατό με την ανθρώπινη λογική θα πάρεις τις απαντήσεις που θέλεις τώρα επειδή μου έρχονται για κάποια μηνύματα έτσι α, από φίλους να πω ότι είναι πάγια τακτική μου. Δεν σχολιάζω το τι έχουν πει άλλοι. Έτσι. Εγώ θέλω να κρίνομαι για αυτά που λέω εγώ. Και για αυτά να απολογούμε. Τώρα ο καθένας το τι έχει πει. Καλώς τα έχει πει. Ε, όλοι μέχρι να ολοκληρωθούν τα γεγονότα έχουμε δίκιο. Μπορεί και εγώ να τα λέω τόσο πολύ ωραία και στο τέλος να μην βγω αληθινός. Έτσι. Οπότε... Σπάνιο βέβαια, αλλά εμπάς περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω ε, Το ΝΑΤΟ ε, και το μάλλον το διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αθώωσε με τα θάνατον το Σλόμπονταν τελικά πως το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί του που το απαρτίζουν είναι εγκληματίες. Διότι διαλύθηκε μια χώρα ε, Σύρθηκαν άνθρωποι στα δικαστήρια, οι σπηλώθηκαν και τελικά με τα θάνατον ένα τάξη ε, not guilty που λένε και στι βρετανικέ ταινίε. Να πούμε επίσης ότι ο κορονοϊός είναι ένα μοντέρνο βιολογικό όπλο. Υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία η οποία το έχει πατεντάρει, μπορείτε να το ψάξετε στην, στο διαδίκτυο. Να γνωρίζουμε όμως που τα βιολογικά όπλα είναι χειρότερα από τα πυρηνικά, μιας και το πυρηνικό όπλο, ανάλογα με το που θα σκάσει και με το τι κεφάλι του έχει βάλει απάνω, ξέρεις και τι ζημιά θα κάνει. Το βιολογικό μόλις ξεμητήσει από την πόρτα του εργαστηρίου, Μπορεί να κάνει του θήτε ακόμα και θύματα. <Το> Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Έχει ξεσπάσει μια τεράστια μόδα, η οποία δεν μπορώ να την καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος έχει το κορονοϊό, έτσι αυτούς τους wannabe celebrities ε, βγαίνει με μια μάσκα, με κάτι τα δύο δάχτυλα και καλά το σήμα της νίκης, όπα ρε δεν πήγες να πάρεις και το ύψομα 731, χαλάρωσε τι, τι, τι, τι καράκι ζηλίκια είναι αυτά. Και βγαίνει τώρα ο καθένα και κάθε μία πλαστικά, α πούμε, και λέει: Πονάω λίγο, ναι, αλλά μ' αρέσει τι πονάω. Εννοείται ότι όταν είσαι άρρωστο, πονά. Δηλαδή. Οκ. Okay. Και να πούμε ότι ο κορονοϊός έχει και κάποια σκοτεινά σημεία, τι θέλω να πω. Α πούμε, για παράδειγμα, μήπως με την ειδοποίηση του SMS από τη Γενική Γραμματεία Πολιστικής Προστασίας, μήπως, λέω εγώ τώρα με το μυαλό δεν το βλαμμένο που, δια, που διαθέτω, έτσι, μήπως έχει γίνει κάποια άρση ενός τηλεφωνικού, αν έτσι, παρά τη θέλησή μας. Μήπω τώρα που δεν κυκλοφορεί κόσμος και που είμαστε στα σκαριά για μία απαγόρευση μετακινήσεων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη χώρα κάπως έτσι περίεργα, υγειονομικά δεν έχουν ελεγχθεί επουδενή, τους μεταφέρει η κυβέρνηση στην Εδοχώρα χωρί χωρίς να ανοίξει μυτή. Δεν λέω πως δεν υπάρχει κορονοϊός πως θέλω. Λέω πως κάποιοι ενδεχομένως να τον εκμεταλλεύτηκαν μια χαρά. <Τι> και μέσα σε αυτά έχουμε και τους φίλους μας τους σε εδώ τους Τούρκους οι οποίοι, λέει, έχουν καταστρώσει ένα ειδικό επιτελικό σχέδιο με κωδική ονομασία ευρώ 1453. Φήμες που λένε περί αντίμετρου σχεδίου νικηταρά του τουρκοφάγου μάλλον είναι ανακριβείς. Από την άλλη, στην Τουρκία των πέντε κρουσμάτων, τώρα το πόσο μηχανικά έχει μετά το 5 δεν το γνωρίζουμε, ουρές κάνουν, λέει, για τη κολόνια που τα σπάει και σκοτώνει τον κορονοϊό. Γενικά οι μουσουλμάνοι το έχουν τερματίσει, οι άλλοι κάτω στο Ιράκ ή ήπιανε μπόμπα, 25 άτομα, μπόμπα, ουίσκι έτσι ότι θα θεραπεύσουν τον κορονοϊό και φύγανε και είδαν έναν μάγειρα να τους μαγειρεύει για την πηλάφια. Λοιπόν, μετά τον Όμηρο που ήτανε Τούρκος, την ωραία Ελένη εντάξει Τουρκάλα αυτή, έτσι, ο Αχιλέας Κοντοχοριανός του Ερντογάν οι Τούρκοι είπαν ότι ποιοι Αμερικάνοι, εμεί πήγαμε πρώτοι στο φεγγάρι. Ήρθε τώρα και η Κολόνια. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν κάνει personal best, high score, έτσι, δεν παίζονται. Να πάμε επίση. υπάρχει, γιατί ο Έλληνας μέσα του έχει την προσφορά. Ένας γνωστός ιστότοπος ερωτικού περιεχομένου για ενηλίκους, ε, ανακοίνωσε χθε την προσφορά μιας premium συνδρομής σε όλους τους Ιταλούς πολίτες στους οποίους ε, βιώνει βαρέως τις επιπτώσεις του κορονοϊού έτσι λοιπόν η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής αισθησιακών ταινιών προχώρησε σε μια προσφορά για να βοηθήσει τον κόσμο που βρίσκεται σε καραντίνα εντός της οικίας του τι θα κάνουν οι άνθρωποι του, θα, θα παίξει PlayStation 1, 2, 3, 5, 10 ώρε. Θα ακούσει και οικονομόπουλο, θα ακούσει τη Παναγία στα μάτια. Ε, κάποια στιγμή ενώ η Σιρήνα σου δίνει τη λύση, θέλει να στηρίξει την προσπάθεια που μένει μέσα στο σπίτι εγκλεισμένο ή εγκλεισμένο. Και δίνει προσφορά μια full teddy. Μπορεί να μην πεθάνει από κορονοϊό, να πα από άλλο πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό μια λύση... Τι να πω... Αυτό που σας είπα τώρα με τους Gunna Be Famous με έχει ξεπεράσει... Οι περισσότεροι τώρα καλά, οι γιατροί στο δρόμο, το λένε... Οι, οι γέροι στο δρόμο, έχουν πολύ γέλιο... Δηλαδή, άμα τους αποθανατίσεις, είδα τώρα που ερχόμουνα 5.30 ώρα... Ήταν απ' έξω δυο στενά παραμπέρα... Uh, ένας γέρος, νόμιζα ότι έχει βγει από τον κρέις ανάτομοι, έτσι, ο τύπος είχε γάντι χειρουργικό, σκουφάκι, μάσκα. Λέω, κα... εγχύρισε ανοιχτής καρδιά στον δρόμο, θα τον κάνουν άνθρωπο Τέλος πάντων, μεγάλη κόντρα μεταξύ Ρωσίας, Σαουδικής, Αραβίας, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που σας είπα πέρσι που πρόπερε του 19 σας έλεγαν η τεράστια μορφή, να ε, ο χάρτης του δείχνει ότι είναι πολύ διαολεμένος ο τύπος. Τα έχει βάλει με τη Ρωσία, θέλει να οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία ε, κάνοντας τη μια περιφερειακή δύναμη εκτός του πετρελαίου και αυτό είναι και καλό. Ε, και δείχνει ότι ενώ είχαν μιλήσει με τη Ρωσία και με τις χώρες του ΟΠΕΚ για περικοπή των, της ημερήσιας έτσι, άντλησης πετρελαίου. Ε, τελικά αυτός αύξησε την παραγωγή με αποτέλεσμα λόγω της οικονομικής κρίσης. αύξηση της παραγωγής λιγότερη προσφορά, μάλλον λιγότερη ζήτηση, άρα έχει πέσει πάμφθινα το, το πετρελαίο. Εμείς εδώ κανονικά στο 1,40 η βενζίνη, 1,38... Και βέβαια να πούμε ότι το μπουκαλάκι το αντισηπτικό που παίρναμε και το παίρναμε από γνωστή εταιρεία αλυσίδα παιδικών παιχνιδιών 1,20 το έχουν πάει στο Θεό. Κάτι φαρμακεία που τα πουλάγανε 1,5 και 2 ευρώ κάτι λοσιών με... που είναι αντισηπτικά τα έχουν πάει στα 4-5 η εσχροκέρδεια επειδή τάξ, δεν περιμένω κανένα Υπουργείο Ανάπτυξης να βγει γιατί ο Άδωνης είπε ότι δεν είναι σκροκέρδια. από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτά τα κρούσματα με τη δέουσα έτσι με την αυτήν την έχει αυτή την ανταπόκριση στο θεσμικό καθήκον που έχει ε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός μάλλον έτσι έχει λειτουργήσει και σε άλλες καταστάσεις της ζωής του πάντα της πολιτικής και το αφήνω εδώ Έτσι διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να έχουμε και εμπιστοσύνη ούτε καν στην ελληνική δικαιοσύνη Έτσι η ελληνική δικαιοσύνη η οποία α, που είχαμε χθε και μια συζήτηση διαδικτυακή με κάποιους φίλους. Όσες τροπολογίες εμπεριείχανε μέσα τους δικαστικούς στις περικοπές, αντισυνταγματικοί. Μόλις τα μαγειρεύανε και βγαίνανε, αυτομάτως συνταγματικοί. αυτό είναι ο νόμος στην Ελλάδα. Έχετε δει κανέναν ε, πλούσιο, κανέναν επώνυμο εκτός από Παπαντονίου και Τσοχαντζόπουλο, να έχει περάσει την πύλη του Κορυβδάλου, όχι. Κι ούτε πρόκειται. Λοιπόν, οπότε να μην ε, λέγαμε ότι είναι το τελευταίο από κούμπι η δικαιοσύνη, μάλλον δεν είναι. Και βεβαίω να πούμε ότι υπάρχει μια η Είδηση η οποία η Goldman Sachs, η οποία όπως θα άμα, ακούσετε και στην εκπομπή στις δύο εκπομπές που έκανα για το 2020 έλεγε ότι η Lehman Brothers, ε, μάλλον έλεγε ότι για την Ευρώπη οι μέρες θα είναι πάρα πολύ καλές στα οικονομικά και εγώ είπα ότι έρχονται πάρα πολύ ζοφερές ημέρες. Α, τώρα βγήκε η ίδια η Goldman Sachs αυτή που μέχρι πριν τρεις μήνες ευλογούσε την ευρωπαϊκή οικονομία και έλεγε ο όλεθρος από τον κορονοϊό έρχεται να καταρρεύσει την παγκόσμια υγεία όπως σα είπα 7 Τρίτου το 2019 ο κόσμος άλλαξε απλά εμείς δεν το είχαμε πάρει μυρωδιά και δυστυχώς λυπάμαι για αυτό που λέω ο Δίας στον Εγώκερο γι' αυτό είχα πει ότι προσέχτε με δίαστον εγώ Εγώκερο είχαμε την Lehman Brothers με δίαστον τον Εγώκερο κάνοντας τον κύκλο την περιφορά θα έχουμε την κορύφωση των α, γεγονότων έρχεται τώρα λοιπόν ο δίαστον εγώ Εγώκερο να φέρει αυτά που έφερε ο ουρανός να τραβήξει το χαλί από τα πόδια και ο Κρόνος Πλούτονος, αυτή η περιβόητη συνάντηση, να γκρεμίσει αυτοκρατορίες. Και όπως σας είπα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κατά, κατ' επανάληψη πάρα πολλές φορές, αυτό που έρχεται η Ελλάδα σχετικά θα μείνει αλόβητη. Τώρα θα κλάψουν αυτοί που ήταν πάρα πολύ ισχυροί και αυτοί που μας εκμεταλλεύτηκαν. Και αυτό δεν είναι... Δεν το λέω από εθνική έπαρση Είναι ουσιαστικά ένα μήνυμα Που στέλνει το σύμπαν Πάμε σε ένα τραγουδάκι Και επιστρέφουμε Όπαν Gangnam Star, Τα 온 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격, 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는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 Και η ταινία 여자 이 Ο Ακόμα του Είστε του γέρο και τις γρήγορου. Τα πείτε και πάνω στα γυναικά. Δεν είναι Gangnam hey, hey, oh, oh, oh, oh, oh, open Gangnam Style Hey sexy lady oh, oh, oh, oh. Hey. Gangnam Style Hey sexy lady Gangnam Style Λοιπόν, Α, επίσης να πούμε Κυριακή 22 του, μηνού, του μήνα. Ε, έχω ένα σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει με, την, με το κάρμα, έχει να κάνει με την επιλογή σχέσεων και πώς μπορούμε να κάνουμε coaching ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη σχέση μέσα στην Ζωή μας, πάντα μέσα από το χάρτη, δηλαδή να καταλάβουμε τι ζητάμε εμείς, αλλά και τι ζητάει και η άλλη πλευρά και να βρούμε τη χρυσή τομή. Ακόμα και σε συναστρίες οι οποίες δεν είναι καλές, να καταφέρουμε ακόμα και όταν λήξουν να έχουν μια πολύ καλή ανάμνηση ο ένας για τον άλλον. Τέσσερις ώρες το σεμινάριο, ε, ούτω ή άλλως, δεν είναι τα σεμινάρια τα οποία μαζεύουμε... 30, 40 και 20 άτομα θα είναι σαν συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή λίγοι μαζεμένοι όσοι θέλουν μήνυμα στο facebook σε προσωπικό μήνυμα για τα details λοιπόν είναι 4 ώρες το σεμινάριο και θα έχουμε ερμηνεία πάνω σε δικούς σας χάρτες οπότε όσοι έρθετε θα έχετε πάρει την διόρθωση του χάρτη δηλαδή με την έβρεση της σωστής ώρας γεννήσεως τόσο ώστε να ξέρετε τι παίζει και προφανώς αυτά που θα σας πούμε εμείς να μην είναι μπουρδες ε, οπότε μόνο από αυτό χωρίς τη συμμετοχή την κερδισμένοι διότι άμα ρωτήσετε στην πιάτσα θα καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η, η, ώρα, η, μάλλον η διαδικασία της έβρεση της σωστή ώρας γέννησης και πόσο στοιχίζει οπότε μόνο από αυτό είσαστε κερδισμένοι χίλια τα χίλια και βέβαια πρώτα ο Θεός και Μητσοτάκη επιτρέποντος 5 Απριλίου θα είμαι στη Θεσσαλονίκη και για προσωπικά ραντεβού αλλά κυρίως για ένα σεμινάριο το οποίο θα είναι αντίστοιχο με αυτό της Αθήνας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους Στη Βόρεια Ελλάδα μία διαφορετική προοπτική, μία διαφορετική προσέγγιση πάνω στο αισθηματικό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε mm. λίγο παρακάτω. Α, να πω ότι από εδώ και πέρα, επειδή θα ξεκινήσουμε να πούμε για τον, Α, για τον κορονοϊό, πώς βγήκε, τι έχει παιχτεί πάντα κατά τη γνώμη μας, Α, θα υπάρχει μια. Α, θα, θα γραφτεί το από εδώ και πέρα σε βίντεο ούτω ώστε να αναρτηθεί στο προσωπικό κανάλι στο YouTube αυτό που διατηρούμε μαζί με τον Γιώργη τον Βαφιάδη και ο Γιώργη θα αναλάβει και λίγο τη λάτσα να κάνει λίγο τα, τους αγγλικούς υπότιτλους για να καταλάβουν και λίγο οι παραέξω ότι όχι ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τους ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν την αστρολογία στο εξωτερικό αντίθετα να δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτοί έχουν να ζηλέψουν από εμάς. Ο Σέρφερ έχει αρχίσει και φορτώνει σοβαρά οπότε... Ε, θα έπρεπε, λοιπόν, πότε μπαίνουμε. Ε, λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Το, το έλαβα το μήνυμά σου, δημόφατε. Ε, θα δούμε. Μπορεί να το κάνουμε διαδικτυακό το σεμινάριο, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πλατφόρμα, μπαίνει κόσμο, μπόλικο. Για αυτό λέμε ε, Θεού θέλοντος και ουμιτσοτάκι επιτρέποντος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε να γράφει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε να γράφει. Ε, είναι τελειωτικό χρειάζομαι γυαλιά, το έχουμε πει αυτό. Ωραία. Ωραία, πάμε, ξεκινάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει παιχθεί με τον ο, κορονοϊό. Τα πράγματα με τον κορονοϊό, λοιπόν, είναι απλά, όχι όμως απλοϊκά. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε να αναφισβεί το γεγονός μία τέτοια ασθένεια έχουμε μάλλον το γεγονός ότι μια τέτοια ασθένεια χτυπά την ανθρωπότητα έτσι ε... θα πρέπει να προσέχουμε δύο πραγματάκια το πρώτο που θα χρειαστεί να προσέχουμε είναι το πως θα προσεγγίσουμε το χάρτη σας έδωσα δύο προσεγγίσεις οι οποίες είχα κάνει με τον Χαντές Βουλκάνους και όχι μόνο και τον Κρόνο Ποσειδώνα πάμε να δούμε όμως τώρα επειδή όλη αυτή η κατάσταση εξελίχθηκε σε μια πανδημία έτσι λοιπόν όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις έτσι το βάζω και εδώ λίγο για να μπορεί να το δείτε στη συνέχεια στο βίντεο γιατί της έχω κρατήσει τις σημείες οπότε να μην ψάχνω και τελείω Ωραία. Θα ακολουθήσουμε το, το πρωτόκολλο της Uranian. Έβγαλα από πέρσι και προέβλεψα την ασθένεια που θα κλειδώνιζε την, την ανθρωπότητα και τα πανταχού χρηματιστήρια. Τώρα όμως θέλω να σας πάω παρακάτω και να σας δείξω πως φαίνεται πότε έρχεται ακόμα και η ίαση, έτσι. Αυτό θα φανεί στο δικό μας το χάρτη, το λέω έτσι, γιατί στην Κίνα έχει αρχίσει ήδη και μπαίνουμε σε μια κατάσταση ύφεση. Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή ε, να πούμε ότι 7 Τρίτου είπαμε 2019 ότι ο κόσμος θα αλλάξει, ο ουρανό στον Ταύρο διασαλεύει την παγκόσμια οικονομία, η συνάντηση Κρόνου Πλούτονα είναι τα πρώτα οθυνηρά ασφαλώ αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Α, πίστευε κανείς πως η Γερμανία δεν θα είχε κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. κύριε προσδεθείτε και ακούστε αυτό. Ο Τραμπ περιμένει να επικρατήσει τι εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου αυτό θα κάνει. Αμέσως το επόμενο βήμα είναι η κρατικοποίηση της ΦΕΝ και εκεί... Θα αρχίσει το πανηγύρι. Ε, λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, πάω να δω στο chat αν έχω μια ερώτηση. Ε, λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν θα, θα βγει εκ των συμφραζόμενων και θα το δείτε έτσι με τα, ίδια τα μάτια σε λίγη ώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή θα στο κανάλι, στο YouTube και από εκεί συνεχεία στο Facebook αλλά και στην ιστοσελίδα τόσο την αγγλική το Uranian Pavla Astrolabor τελειακό μόσο και στην ελληνική www.pavlajournal.com Θα το βάλουμε ούτως ώστε να μπορείτε να μπείτε να το δείτε γιατί κάποια στιγμή το facebook έτσι, μας έχει βγάλει κάτι ανακοινώσει περίεργες πάντα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Λοιπόν, ξεκινάω με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία απλά πάω να προσθέσω τον άξονα χαντές από όλων. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε εδώ, get chart. Ε, και πάμε για τον χάρτη του 2020 η οποία ξεκίνησε 22-12 του 2019 Πρωτεύουσα τη ε, Κίνα στο Πεκίνο ε, Έρχομαι εδώ στα Options Χαντές από ε, Πολλοί μου λένε γιατί δείχνει τις τεχνικές Πολύ απλά γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν φοβάμαι, αλλά και δεύτερον επειδή ό, όσο και να προσπαθήσει κάποιος δεν θα με φτάσει γιατί βρίσκομαι 10 χρόνια μπροστά σε έρευνα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο χαντές από όλων. Ο χαντές από όλων, λοιπόν βλέπουμε ότι ανοίγουμε εδώ και τις σημειώσεις. Ξεκινάμε μάλλον με τον οροσκόπο της Κίνα. Ο οροσκόπο της Κίνα, έτσι, έχει ισούται με... με πλούτονα έτσι. και δείχνει ότι είναι πάνω στο διακρόνο, βόρειο δεσμό Απόλλων, ερμή Βουλκάνους ε... και διάφορα άλλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και σε 2230. Λοιπόν, Δίας εδώ, μηδενική κρυβού κρόνος, μηδενική κρυβού χαντές, ό,τι γράφουμε στι σημειώσει εδώ. Σας το κάνω και έτσι με κοκκινάκι. Λοιπόν, εδώ λέει αλλαγή κατοικία, χωρισμός από ένα πρόσωπο, μπλεγμένο σε μια πολυπλοκότητα τη επαφής, ζωή μέσα σε καταφύγια αντρόγλες, προβλήματα με την πατρίδα, μια παρέτηση, έτσι πάρα πολύ Ωραία. Και αν έρθω και βάλω, δείχνει δηλαδή με λίγα λόγια ότι μπαίνει η Κίνα σε μια κατάσταση ε, όπου προβλήματα με τα οποία έλα στην κατοικία, έτσι όλοι μείναν εκεί και δεν ξαναβγήκαν έξω. Ο άξονας οροσκόπου Ροσκόπου Κλούτονα είναι και ο άλλος ο άξονας αλλαγή έδρας για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι. Ε, ο Χαντές Απόλλων λοιπόν ε, είναι ένα άξονα ο οποίο λέει για επιδημίες, Πολλά εγκλήματα, κρυφή γνώση, αθλειότητα της μάζας και του πλήθους. Έτσι, εάν αυτό τώρα το τοποθετήσω, πάω στον κύκλο των 90 μοίρων και το τοποθετήσω ε, στο ετήσιο, Χαντέ Απόλων. Βλέπω ότι απέναντι ακριβώ έχω τον ε, Ζέφς και τον λόγο Λασένταν του Πεκίνου. Άρα τον οροσκόπο του τοπικού του Πεκίνου. Πάμε να δούμε τι λέει. Χαντές Απόλλων οροσκόπος, λέει, βρίσκονται μπροστά κανεί τα λάθη του παρελθόντος, μεγάλη δυστυχία. Εάν βάλουμε χαντές Απόλλων ζεύς, δείχνει μεγάλη δυστυχία και μεγάλη καταστροφή που προκαλούνται από μίσος και διάθεση για πόλεμο και εκδίκηση. Μαζική καταστροφή. Άρα, καλό είναι να αφήσουμε τα ανούσια εφειολογήματα και να δούμε την κατάσταση κατάματα... <συγνώμη>, Συγνώμη δεν είναι κορονοϊός, είναι αλλεργία. Η Κίνα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται, χωρίς να είμαστε και φιλοκινέζοι αλλά πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι το θύμα της υπόθεσης. Πάμε να δούμε λοιπόν το χαντέ από τον Ετήσιο, πάει και πέφτει στον Ζεύ στον Ετήσιο, στο σελήνη χαντέ. έτσι... Κρόνο απόλο, ε, Ποσειδώνα Χατές Δία Άδμητο, ε, Κρόνο Ποσειδώνα, Άρη Άδμητο και Σελήνη Ζεύς. Λοιπόν, ο, ο, το Σελήνη Χαντές Ζεύς μας δίνει ως ερμηνεία πολέμου, στην πραγματικότητα είδα ότι είχαν κλειστεί όλοι σπίτια τους και δεν έβγαινε κανένας, μια γυναίκα χείρα από πόλεμο, επιστροφή στη γη, τάφος, Κρόνος από όλων λέει ε, διεύρυνση του τομέα λειτουργία, ε, εντάξει δημιουργία μιας άνετης οικονομικής ζωής δεν προέκυψε, αλλά δείχνει και ότι κάποιος που ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο ίδιο επιστήμης, νομίζω έχουν να μας δώσουν πολλά σε αυτό, πως ιδιώνας χαντες ζεύς, κάποιος που κινδυνεύει να πνιγεί σπαταλημμένες ενέργειε ή προσπάθειε, οι πράξεις του παρελθόντος μεγάλο εμπόδιο για το μέλλον, Καταστροφή για μια προσωπικότητα. Το Δία το Zeus δείχνει κάποιος που είναι διατεθειμένος να παλέψει, αλλά είναι και τυχερός ώστε να ξεκολλήσει από μια θέση που φαίνεται να μην έχει εξέλιξη. Ανάγκη για χρήματα, κάτι που ως δραστηριότητα ξαναπαίνει μπροστά. Εκτός συμφραζομένων μπορούμε να πούμε ότι θα πάρει μπροστά πάλι η Κίνα, θα της κάνει βέβαια αρκετά χρόνια να κάνει το recovery αυτό, αλλά θα πάρει μπροστά. Και μάλιστα, κρόνος Ποσειδοναζεύς λέει χρόνια εμπόδια στην εργασία, μόλυνση των απογόνων, ενώ ο ετήσιος Ερμής, πάμε εδώ, είναι για το πρώτο τρίμηνο, μάλλον για το πρώτο τρίμηνο και κάτι, έτσι. Ε, είναι πάνω μέχρι τις 22 Απριλίου, είναι πάνω στο χαρτές απόλον από πρόοδο, στο χάρτη της Κίνας, που λέει συζητήσει και απόψεις για επιδημίε, έλλειψη και ένδια, τα μυστικά των πολυλογάδων, συζητήσεις ή επιστημονικές σκέψει για το παρελθόν, την αρχαιότητα και την επιστήμη. Ενώ ο ήλιο της χρονιάς έτσι, ισούται με σε κοσμικό επίπεδο, με ε, χαντέ από όλων, έτσι, Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο ήλιο τη χρονιά ισούται σε κοσμικό επίπεδο με την εξίσωση που είπαμε, που λέει οι μέρες που φέρνουν πολλά εμπόδια. Επίσης, ο Χατές Απόλλων πάει και χτυπάει το... Ένα λεπτό. Ο Χατές Απόλλων πάει και χτυπάει το local meridian με πλάγιο μεσοδιάστημα, έτσι... Uh, που λέει «Η γνώση του παρελθόντος, φτώχεια είναι η γνώση ενός μυστικού δόγματος». Άρα δείχνει ότι η Κίνα θα ήταν εγκαμμένο να περάσει μια τεράστια τέτοια πολεμική κατά τη γνώμη μου επιχείρηση, με βιολογικό όμως όπλο. Uh, θα περνούσε μια κατάσταση φτώχιας ένδιας και επιβράδυνσης, πριν όμως θα καταφέρει να κάνει το recovery, και πάμε τώρα να βάλουμε το χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι, ακολουθώντας ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο, πηγαίνοντας πρώτα σε 90 μοίρες και βάζοντας μέσα τον ετήσιο χάρτη με συντεταγμένες ε, Washington DC για να δούμε τι ακριβώς παίζει. Ε, το πρώτο έβρημα που μπορούμε να πούμε πώς έχουμε, είναι πάμε να ξαναβάλουμε καταρχήν και το Χαντές Απόλλων, για να είμαστε έτσι σωστοί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Χαντές Απόλλων είναι πάνω στο μεσουράλυμα της Αμερικής. Και μάλιστα ο Χατές Απόλλων ισούται ζεύς με ετήσιο και κρόνο υποθετικό γενέθλιο και ζεύς χρόνο που λέει Μεγάλη διαδυστυχία και μεγάλη καταστροφή που προκαλούνται από και διάθεση για πόλεμο και εκδίκηση, μαζική καταστροφή, είναι αυτό που είχε και εκείνα λόγω το ότι είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ζεύς Κρόνος μιλάει ο άξονα της ισχυρή δημιουργίας, πυροπροστασία, τα πολεμικά και εξοπλιστικά προγράμματα, κρατική επέμβαση, η εφαρμογή των νόμων, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι ενδείξεις, Μεγάλη ικανότητα στη στρατηγική και το ευαίσθητο σημείο τη Αμερική είναι: βλέπουμε ότι έχει χαντέ από όλων, ίσο με σουράνιμα. Όπω σα είπα, Έτσι. που λέει η γνώση του παρελθόντο, ο ιστορικό, η γνώση ενό μυστικού δόγματος ενώ με πλάγιο με στο διάστημα, έχουμε και χαντέ από όλων, ίσο που μιλάει για παλιέ αμαρτίες αλλά και αποτυχίε που με έχουν κάνει να αντιδράσω. Πράγμα που σημαίνει πως ε, η Αμερική δεν είναι το θύμα της υπόθεσης αλλά είναι ουσιαστικά ο ηθήνων νους. Το δεύτερο όμως είναι ότι πίσω από αυτή την κατάσταση έχω την αίσθηση λόγω ε, των εξισώσεων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο διακυβέρνησης που έχει η Αμερική, η οποία είναι εντελώς διαφορετικός από εμάς, θεωρώ ότι στην πραγματικότητα το όλο εγχείρημα είναι στημένο όχι από τον Τραμπ, αλλά από το βαθύ αμερικάνικο κράτος. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε... Who mm -hmm. mm -hmm. Never close his composure Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders I ain't never supposed to show it My crew ain't supposed to know it Even if it means going toe-to-toe -to -toe with the benzino It don't matter I never drag him in battles that I can handle Unless I absolutely have to I'm supposed to set an example I need to be the leader My crew looks for me to guide him If some shit ever just pop off I'm supposed to be beside him That job said I tried to squash it It was too late to stop it There's a certain lines you just don't cross and he crossed it I heard him say Haley's name on the song And I I just lost it, it was crazy, this shit went way on some Jay-Z and Nas shit And even though the battle was won, I feel like we lost it I spent so much energy on it, honestly, I'm exhausted And I'm so it, I almost feel I'm the one who caused it This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I gotten it That was never my object for someone to get killed Why would I want to destroy something I helped build It wasn't my intentions, my intentions were good I went through my whole career without ever mentioning it Never Out of respect for not running my mouth And talking about something that I knew nothing about Frustrate told me stay out This just wasn't my beef So I did I just fell back, watched and gritted my teeth While he's all over TV Now I'm talking to a man who literally saved my life Like fuck it, I understand This is business And this shit just isn't none of my business But still knowing when this shit could pop off at any minute cause... to be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying, but now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, your shit gets escalated, it ain't just worse no more, is it, it's a different ballgame you call names and you ain't just rapping we actually tried to stop the 50 and B from happening, me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him and asked him not to start it, he wasn't gonna go after him until John started gapping, in magazines how we stabbed him fuck the 50, smash him, mash him let him have it, meanwhile my Pulled in another direction. Some receptionist said the source who answers phone to this desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. He tries to blow the dust off his mic and make a new record, but now he's fucked the game up. Cause one of the ways I came up was through that publication. The same one that made me famous, now the owner of it. He's got a grudge against me for nothing. Well, fuck it, that motherfucker could get it too. Fuck him, man. but I'm so busy being pissed off, I don't stop to think we just inherited 50's. Spine ain't like either of us, mind. We still have soldiers that's on the front line, that's willing to die for us as soon as we. Give the orders Never to extort us Strictly to show They support us and maybe shout them out And the her up In a chorus To show them We love them back And let them know How important it is To have Runyon Avenue Soak us up in our corners Their loyalty to us is Worth more than any award is But I ain't trying to have None of my people Heard or murdered It ain't words That I can't think of A perfect a way to word it to it say That I love y'all too much To see the verdict I'll walk away from it all Or I let it go any further But don't get it twisted It's not a plea That I'm And I'm just willing to be the bigger man if y'all can quit popping off at your Charles. with then I can't, cause frankly I'm sick of talking. I'm not gonna let someone else's coughing rest on my consciousness. Λοιπόν, επίστρεψαμε. Πάμε τώρα να δούμε τα της Ελλάδος. Τα της Ελλάδος πάντα με το θέμα του κορονοϊού. Λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο πολύ απλά. Το μεσουράνημα της χρονιάς α, είναι πάνω στον Ποσειδώνα από Σάιντον και σας είπα ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες η χώρα θα έχει εύνοια. Ήδη όσες επιχειρήσεις κλείσανε ε, διαλόγους ε, ε, υγεία, είτε με την παρότρινση ή επιβολή του Υπουργείου ή της κυβέρνησης αν θέλετε είτε με δική τους πρωτοβουλία ε, θα έχουν κάποιες απαλλαγές ε, η δήλωση δικη τους πρωτοβουλια θα εχουν καποιες απαλλαγέ η δηλωση κυβερνηση να πούμε βέβαια επίσης ότι ενώ ε, στο ε, ενώ στη πραγματικότητα φυλάμε θερμοπύλες στον νεύρο τώρα μου ότι, ε, με ενημερώσαμε ότι με πλοίο με 200 μετανάστες προσάραξε στη στην Τζιά δηλαδή. Ένα βήμα από εδώ Σε λίγο να του κατεβάζουμε Στο, στο πασαλιμάνι να πίνει φρέντο Λοιπόν πάμε να δούμε Το μεσουράνημα Λοιπόν έλεγε ότι Γενικά ε, η χώρα δείχνει Ότι μπορεί να τα καταφέρει Ο οροσκόπος Ήταν πάνω στον ε, άξονα ε, Έπεσε εκεί ο Όλων, πράγμα που συνέμενε, σημαίνει ότι α, θα είχαμε ε, μία εμπλοκή στο όλο ζήτημα και θα ήταν τρελό, έτσι, αν θέλετε, ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να μείνει εκτός α, του ματιού του Κυκλώνα, αλλά έχουμε εκεί την εξίσωση η οποία μας λέει ένα λεπτό «Έχουμε οροσκόπο ίσον κούπιτό χαντές από όλων». Μην πατήσουμε λοιπόν «χαντές από όλων ίσον κουπιντο, έτσι ε, Θα μας δώσει ως ερμηνεία ε, Μία ευχαρίστηση με την οικογένεια ή από την ίδια την κοινωνία» δυσαρέσκεια σχετικά με απορρίμματα και πάλι πράγματα που δείχνει ουσιαστικά ο Έλληνας επειδή θα μπει τώρα να μείνει ο μέσος Έλληνας ο άνεργος με τους γονείς του να πρέπει να κάνει τα θελήματα ή φανταστείτε τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας υπάρχουν οικογένειες οι οποίες εντάξει, κατά κάποιο τρόπο έχουν μια συμβατική έτσι, κατάσταση Εκεί θα βγουν προβλήματα, θα δουλέψουν δικηγόροι, όρεξη να έχουμε. Ο Χαντές Απόλλων ο Ετήσιος, έτσι; ήταν πάνω στον Ποσειδώνα και πάνω στον Ποσάιντον της Ελλάδας. Εάν βάλω α, Χαντές Απόλλων Ποσειδώνα, θα μου βγάλει ο ερμηνεία Επιθυμία να αποκαλυφθεί επιστημονικά είναι να προβλεφθεί το μέλλον. Μεγάλη υγρασία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με αποξήρανση, συστήματα ύδατος και το λοιπά. Και πάμε να βάλουμε τον Ποσάιντον που δείχνει όλα κομμένα στη μέση, με ρίδιο είσαι για όλους, η άποψη του κόσμου της τυχής με την κοινωνική κατάσταση, υποστηρικτές μέσα από το χώρο των επιστημών που δείχνει ότι η Ελλάδα Παρόλο που έχει εκεί το βουλκάνος που είναι ένα χτύπημα της μοίρας, σαφέστατα δεν είναι το χτύπημα της μοίρα το οποίο ε, είχε η Ιταλία, έτσι. Γιατί η Ιταλία είχε ε, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι ε, είχαμε εμείς στην προκειμένη. Όμως, περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα μας, ε, τα έχει πάει αρκετά καλά εάν επειδή έχω δύο ερωτήματα το ένα το έχω απαντήσει ε, στο facebook αλλά καλό θα είναι να το πούμε από εκεί ε, πολλοί με για τη θεραπεία δηλαδή ε, πότε θα μπορούσε η η χώρα ε, να πάει παρακάτω η θεραπεία για να ξέρετε είναι Ποσειδώνας Πλούτονα Βουλκάνος αυτό αν το βάλω σε αιτήσιο δηλαδή πάω και βάλω όλα transit στον ετήσιο χάρτη Ποσειδώνα Πλούτονα Βουλκάνους είναι σταθερό για όλοι γιατί στο αιτήσιο όλοι έχουμε την ίδια το ίδιο, την ίδια κίνηση αλλά όταν το βάλουμε, να το συγκρίνουμε με το γενέθλιο χάρτη της κάθε χώρας, εκεί είναι που αλλάζει. Στην πραγματικότητα, ο άξονας αυτός ε, που λέει για τη θεραπεία, και το ξαναλέω, είναι ο άξονας Ποσειδώνα-Πλούτονα-Βουλκάνους, έτσι... Πάει και πέφτει πάνω στον άξονα Ποσειδών από Σάιντον και πάει και πέφτει και πάνω στον άξονα Χαντές από όλων τον Εντήσιο που δείχνει ότι ουσιαστικά όλες οι χώρες ψάχνουν να βρουν τη θεραπεία για αυτή εκεί την κατάσταση. Πάμε λοιπόν στο χάρτη της Ελλάδας και τη... σε πρώτη φάση αυτό είναι το ζητούμενό μας. Το ζητούμενό μας είναι ότι πάει και πέφτει μεσουράνημα μηδενική κρυού, βόρειο δεσμόδια, Δία, Εάν πάμε τώρα όλα αυτά να τα συνθέσουμε, προκειμένου να βγάλουμε μια σούμα, θα λέγαμε, θα λέγαμε ότι ο άξονας WMC λέει η στάση που κρατά κάποιος απέναντι στον κόσμο, αυτό που αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, ε, το μοίρασμα της πληροφορίας που δείχνει ότι καλό είναι να ενεργοποιούμαστε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και καλό θα είναι τα κοινωνικά δίκτυα να τα λειτουργήσουμε υπέρ μας και όχι κατά μας. Εάν βάλουμε λοιπόν και τον Ερμή Δία, ο Ερμής Δίας μας λέει ο άξονας ομιλία, ε, επιτυχημένη εκπαίδευση, κέρδη από αποπολίσεις, ε, άρα δείχνει ότι τάξη, η χώρα δεν είναι τόσο άσχημα. Εάν βάλουμε βέβαια βόρειο δεσμό Δία που έχουμε εκεί πέρα, ο φόριο Δεσμός Δίας μιλάει ξεκάθαρα, ο άξονας της τύχης μέσα από τη μάζα, τυχερέ επαφές και γνωριμίες λειτουργούν ως ένα λαχείο, καρμική προστασία, ο φύλακας άγγελος, ο απομηχανιστεό. Επαφές από το χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης, γενεοδορία μέσα από άλλους, αξιοπρεπείς σχέσεις και επαφές. Αλλά στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι ο κορονοϊός πάνω στον άξονα της θεραπείας σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή ποσηδόνα να βουργάνου έχει ουρανό. Ο ουρανός δίνει το ξαφνικό της κατάστασης. Η αίσθηση που μου δίνει σε μια παγκόσμια κλίμακα θα είναι ότι όπως ξαφνικά ήρθε έτσι ξαφνικά θα φύγει. Το θέμα είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να ξαναγυρίσει προς το τέλος της χρονιάς μάλλον, συγχωρέστε με το θα το πω, πιο αγριεμένος. Συνεχίζουμε. Ε, τώρα όσον αφορά το θέμα της θεραπείας, το θέμα της θεραπείας νομίζω ότι τα πράγματα α, είναι λίγο μυστήρια και είναι λίγο μυστήρια γιατί, γιατί στην πραγματικότητα α, η Ελλάδα ενδεχομένως ίσως βρίσκεται σε μια ελαφρός Πιο ευχάριστη κατάσταση. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Ότι ο άξονας της θεραπείας όπως είπαμε που είναι ο Ποσειδώνας πλούτονα Βουλκάνους εάν το βάλουμε είναι πάνω στον Ήλιο Βουλκάνους και στον ε, χαντέ Ζεύς. Εάν βάλουμε λοιπόν μέσα στο Μάιο που προβλέπω ότι θα αρχίζουν να κάθονται τα πράγματα... Χαντέ Ζεύς, μας λέει ε, μία οξιά ασθένεια, άρα ξέρουμε τι έχουμε να δούμε, έτσι. Ε, τεχνάσματα περισπασμού και προπαγάντας έχοντας στη διάθεσή μας κάποια όπλα και ακριβώς από κάτω έχω ήλιο Βουλκάνου. Ο ήλιος Βουλκάνου είναι ο άξονας που υποδεικνύει τη ζωτικότητα και τη δύναμη ε, την καλή υγεία, ε, αυτός που έχει να αναγκάσει με τη δυνισχύ που διαθέτει να επιβληθεί στους άλλους που δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο την και αφού έχει φύγει και από πρόοδο ο Άρης Κρόνος ο Άρης ο πάνω στον Κρόνο το γενέθλιο που δείχνει ότι μαζεύει κόσμο αυτή την περίοδο δείχνει ότι θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο προοδευμένος α, Χαντές Απόλων είναι πάνω στον Ζεύς αλλά κυρίως να πούμε ότι ο Χαντές Απόλων είναι απάνω στον να Βουλκάνους την περίοδο του Μαΐου και αν βάλω α, στο χάρτη μου, μάλλον στις ερμηνείες συγγνώμη, πλούτονας Βουλκάνους θα μου δώσει ως ερμηνεία γρήγορος μετασχηματισμός η επιρροή του πλήθους, μια μεγάλη καταστροφή, αναδιοργάνωση των δυνάμεων. Κατά τη γνώμη μου, δείχνει εκεί ότι το όλο θέμα και επειδή ακολουθεί δια ο δίας ουρανός, για όσους γνωρίζετε ακόμα και κλασική αυτολογία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο άξονα της μεταστροφής της τύχης, δείχνει εκεί το πράγμα κάνει ένα recovery. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα σχετικά πιο γρήγορα και ίσως κατά τη γνώμη μου πιο ανέμακτα α, την α, γλιτώσει α, στο παραπέντε. Και επειδή έχω αρκετούς φίλους και αρκετούς έτσι, γνωστούς οι οποίοι α, δραστηριοποιούνται, αν θέλετε, στον χώρο του του τουρισμού θέλω να σας πω πως ε, η παγκόσμια ύφεση η οποία βιώνουμε σαφέστατα δημιουργεί προβλήματα η κατάσταση αυτή με τον κορονοϊό σαφέστατα δημιουργεί τεράστια προβλήματα όμως θα πρέπει να καταλάβετε πως κατά τη γνώμη μου πάντα ε, μην, ε, α, ανα, μην, ξε, μην στεναχωριέστε που έχουν ακυρωθεί καταστάσεις διότι ξαφνικά μπορεί να μην προλαβαίνετε ούτε καν να του σημειώνετε διότι φανταστείτε μετά από τόση περίοδο δύσκολη να έχει αρχίσει να ελέγχεται αυτό το πράγμα και ο κόσμος να θέλει να ξεδώσει και πού σε μια χώρα που έχει περίσιο ήλιο, πεντακάθαρες θάλασσες καταπληκτικό φάι και ακόμα πιο καταπληκτικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι και αυτό το μυστικό του Έλληνα. Ο Έλληνας ήταν είναι και θα είναι ε, ατίθασος. Θα είναι απίθαρχος. Και τον Έλληνα όσο και αν μπορούν να τον φυλακίσουν ο Έλληνας Απόγονος του Παλαμίδη και απόγονος του Οδυσσέα πάντα θα βρίσκει την κομπίνα να ξεφευγεί από τα σύνορα και από τα κάγκελα που του επιβάλλουν οι άλλοι. Δεν έχεις σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει Δεν έχω άλλη αντοχή να σ' αγαπάω Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω Πρέπει το δρόμο μου να βρω να προχωράω Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα το ξέρω καλά. Θα γυρίσει ξανά. Θα μου πει πως με τα νιώσε. Γι' αυτό φεύγω πρώτο εγώ. Πρέπει τρόπο να βρω. Να υπαρχώ κολλήσε σένα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Και ό,τι ζήσαμε μαζί θα το ξεγράψει Δεν έχεις σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει Δεν έχεις σίδερα για να με φυλακίσει Κάποια μέρα το ξέρω καλά Θα γυρίσεις ξανά Θα μου πεις πως μετά νιώσε Γι' αυτό Εγώ πρώτος εδώ.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 δεν η καρδιά σου να με κλείσει Δεν έχεις σίδερα για να με φυλακίσει Κάποια μέρα το ξέρω καλά Τα γυρίσεις ξανά Θα μου πεις πως μετά νιώσε Γι' αυτό έχω εγώ Πρέπει τρόπο να βρω Να υπάρχω χωρίς εσένα Δεν έχεις σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει έχει σίδερα για να μην... Εκεί στο δρόμο μου, στη γειτονιά μου Στο σπίτι που με πήγα ξανά Κίδα τα ρούχα μου, τα παιδίκα μου Δίκα στις μάνας μου την αγκαλιά Είμαι παραξένο παιδί επέστρεψα λοιπόν το Στάν ήταν παραγγελιά γιατί πέφτουνε και πειράγματα ο ένας μου λέει βάλε ο, ο άλλος μας έστειλες. η δε εδώ η φίλη μου μου λέει αγγέλα δεν σήμερα ε, πέφτουνε τα πειράγματα αυτό είναι το ωραίο η καζούρα που γίνεται μεταξύ μας και συνεχίζουμε λοιπόν η Βάλι η φιλενάδα μου με ρωτάει γιατί τόνισεις ότι θα επιστρέψει άγρια, γιατί πρόσεξε να Όταν ένα τέτοιο παλικάρι όπως ο κοροναϊός επιστρέφει μεταλλαγμένος, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Βέβαια για να καταλάβετε το ποιο κρύβονται πίσω από όλα αυτά, από όλο αυτό το πράγμα, θα το καταλάβετε μετά από λίγο καιρό που ως εκθάδματος θα βρεθεί το φάρμακο και... Πίσω από το φάρμακο θα βρίσκονται κάποιες συγκεκριμένες εθνότητες και εταιρίες διότι όπως είχα γράψει και σε ένα άρθρο μου πάλι το άρθρο μάλλον με θέμα το κορονοϊό το είχα γράψει α, για να πουλήσεις το φάρμακο πρέπει πρώτα να πουλήσεις την ασθένεια. Τα όπλα μου δεν παραδεινού... Λοιπόν, τώρα μια που έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας, η Μαριαλένα μου γράφει «Καρλίτο, να δούμε Νοβάρτης, να γελάνε και οι πέτρες». Ε, κοίταξε να δει. τώρα, σε τέτοια παιχνίδια όπως κάτω στην Κρήτη, έναν διαγωνισμό της ΔΕΔΙΕ, της όχι της ΑΘΜΙΕ, της ΔΕΗ δηλαδή, ποιος την πήρε, η Siemens. Κατά ένα σατανικό έτσι και περίεργο αν θέλει τρόπο. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι στην Ελλάδα υπάρχει διαπλοκή. Αποκλείεται. Είμαστε σωστοί ως χώρα. Α, να πούμε λοιπόν, επειδή έχω και φίλους οι οποίοι τους ενδιαφέρει το ζήτημα της Ιταλίας. Το ζήτημα της Ιταλίας ε, ήταν... Ε, την πληρώσαν οι Ιταλοί γιατί φέρθηκαν λίγο πιο ηλίθια από ό,τι φέρθηκαμε εμείς αφενός. Αφετέρου εδώ έπαιξε πολύ κράξιμο οπότε και κικίλιας να ήσουνα ε, αναγκάζεσαι να δρομολογήσεις καταστάσεις. Στην Ιταλία είναι ένα διαφορετικό κλίμα και είναι ένα διαφορετικό κλίμα γιατί γιατί ουσιαστικά κυβερνά μια κυβέρνηση Α, α, το αυτό το το κίνημα των 5 αστέρων α, εντάξει, ούτε πέντε ούτε αστέρια θα είναι το κίνημα του 5% μπορεί οπότε δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία α, είναι ένας Σαλβίνι από την άλλη με την Τζόρτζια Μελώνη η οποία είναι ε, κυβέρνηση εν αναμονή σε κάποιο νοσοκομείο της Ιταλίας δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο με αποτέλεσμα να τους ξεφύγει να τους ξεφύγουν αρκετά κρούσματα και από εκεί και πέρα να υπάρχει και μία διασπορά αλλά για να μην λέμε για την Ιταλία ας πάμε λίγο στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ουσιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο λέει δημιουργούμε λέει την το αφήνουμε να μολυθούν όλοι, να δημιουργηθεί η ανοσία της αγέλης, έτσι λέγεται το, η κατάσταση αυτή. Όποιος επιβιώσει, επιβίωσε. Λοιπόν... Α, ωραία, λοιπόν, τρομερές σκηνές αυτές δηλαδή, που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, όσοι είσαστε λίγο έτσι ψιλοσυτεμένη σαν και εμένα. Δεν μιλάω για την Αριάδνη που εξ όσων καταλαβαίνω είναι Νιάτο. Έτσι. Αλλά τώρα εγώ, ο άτικος ο Δημόφαντος, η μαργιαλένα είναι πάντα νέα. Δεν την έχει ξεχάσει ο χρόνος. Έτσι. Αλλά για εμάς που είμαστε λίγο γεροντοπαλίκαρα που λέμε, ε, Μοιράζουν κουπόνια έτσι, έξω από τα σούπερ μάρκετ για είσοδο. Δηλαδή κάτι τέτοια είχαμε να τα δούμε ε, από την εποχή του Χότζα στην Αλβανία και από την εποχή του... Ε, Νικολάε Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Το ανατολικό μπλοκ παραπάνω δεν το πιανώ, είναι σύντροφοι πολύ εκεί μέσα, αριστερή. Λοιπόν, μήνυμα απειλητικό, άσε τις ιλικίες κάτω, εντάξει. Α, λοιπόν, η αεριάδνη μου λέει κάνεις λάθος, εντάξει, ότι για την ηλικία. Παιδιά, μέσα έχω απίστευτο κόσμο, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί έχω μέσα. Γερμανία, Λιθουανία, Κύπρο, Αυστρία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο Έχω καμιά άλλη σημεία Λοιπόν, όχι αυτοίες Λοιπόν ε, Άρα πάμε λίγο για να... Ωραία, πολύ μεγάλο λάθος ειλικρινή Εντάξει, πες σου, έκοψα χρόνια Κόψε μου και εσύ κιλά να τελειώσουμε, έτσι Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα α, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί, γιατί ουσιαστικά ένα μεγάλο λάθος είναι ο πανικός, έτσι. Η φίλη μου, μια φίλη μου μου σκηλελε εδώ στο... Α, ένα αγγλικό κείμενο ε, το οποίο θα το... πρέπει καταρχήν να το διασταυρώσω γιατί αυτά που μου λες είναι πρωτοφάνει, έτσι. Ε, θα καθίσω λίγο να το δω Ωραία, θα το δω Αναστασία μου και εννοείται το βράδυ έχουμε πάλι εκπομπή με τον Στέργιο, θα μιλήσουμε για την ψυχή όταν φεύγει που πάει και την παίζει και να την ακούσετε γιατί ο Στέργιος είναι και λίγο ερετικό στα πει πράγματα που οπωσδήποτε δεν τα έχετε ξανακούσει ε, θα πούμε για τη δύναμη του νου εκεί θα γίνει ο κακός χαμός. και βέβαια αύριο να ξαναθυμίσω <coughs> <coughs> συγγνώμη, η αλλεργία λοιπόν Λουκάς Ντουρτουρέκας ε, καθηγητής Δημήτριος Μαντές κάπω έτσι συγχωρέστε με στα αγγλικά γραμμένο το όνομά του ο οποίος θα μιλήσει για τον κορονοϊό έτσι, δηλαδή ε, και ενδεχομένως αν όλα πάνε καλά πρώτα ο Θεό ο, ο πως το λένε ε, να πούμε ότι αύριο ενδεχομένω να βγούμε και με το καινούργιο ήχο στον αέρα αν το επιτρέψουν οι συνθήκες βέβαια έτσι λοιπόν τέλος πάντων λοιπόν πάμε παρακάτω λοιπόν τέλος πάντων όλα καλά <Σίλωσε> στην Ιταλία <σέχει> <σέχει> στην Ιταλία παιδιά γιατί μου στέλνει μια φίλη μήνυμα για μια περιπέτεια που είχε κάποιο άνθρωπος έτσι ε, να πούμε ότι η Ιταλία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται το τραπεζικό και το σύστημα υγείας ε, και να πούμε ότι ο Μάρτις ήταν ο light μήνας για την ανθρωπότητα έτσι έχω δώσει μια ημερομηνία από 3 Απρίλη ε, Αρχίζουν λίγο τα ζόρια. Ε, λοιπόν, πάμε. Μου στείλαν ένα μήνυμα που... Ε, εντάξει, που δεις λέει η αστρολόγος, είπια κάποιο ότι είχε προβλέψει την πανδημία. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνω. Ε, η Αντιάδη μου λέει πες κάτι καλό θα σου προσθέσω κιλά Μη φοβάσαι τα έχω βροντίσει μου μου, είμαι αυτάρκης αυτά. λοιπόν οπότε πάμε λίγο να δούμε λίγο παρακάτω η, αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες προκύπτει ότι θα έχουν πρόβλημα και το πρόβλημα το τονίζω δεν έχει να κάνει με το κομμάτι το υγειονομικό έχει να κάνει με το κομμάτι το α, το πώς το λένε έχει να κάνει με το κομμάτι της ε, οικονομικής κατάστασης είναι mm. αυτή τη στιγμή εντάξει ξέχωρα την Κίνα που η Κίνα έχει πολύ λίπος ακόμα αλλά θα υπολογίσετε ότι αυτό που γίνεται το τράβα άσε τράβα άσε του ελατηρίου της παγκόσμιας οικονομίας. Δηλαδή, αφού βλέπαν ότι φουντάρει το χρηματιστήριο, βγήκε ο, ο Τραμπ να κάνει το Μωυσή, να χτυπήσει το ραβδί και να ανοίξει, να ανοίξει στα δύο η θάλασσα. Τη γλίτωσε τη μία συνεδρίαση, έδωσε ένα 9%, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι... Στον τελευταίο μήνα, μάλλον τι τελευταίε 10-15 συνεδριάσει, η παγκόσμια οικονομία έχει απολέσει περί τα 12 με 13 3. Το πόσο είναι ασύλληπτο. Είναι σαν να λέμε ότι αύριο το πρωί ή σήμερα το πρωί κατεβάζει τα ρολά η Αμερική. 23, είναι το, το χρέο τη, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη Έτσι, εξ όσων, ε, είπαμε, προκύψανε τα εξής δεδομένα. Ότι πρώτον ο κοροναϊός δεν είναι το φαινόμενο της πεταλούδας, δηλαδή μια κινεζούλα στο βάθος της Ασίας έφαγε μια... Νυχτερίδα η οποία την είχε δαγκώσει φίδι που είχε φάει έναν αλιγάτορα ο οποίος ήταν έτσι, είναι κατασκευασμένο ξεκάθαρα δεύτερον ότι η Κίνα στην προκειμένη περίπτωση είχε περισσότερα να χάσει παρά να κερδίσει, αντίθετα υπήρχαν πολλοί Α, μνηστήρες τα λέγαμε οι οποίοι θα θέλανε να δούνε την Κίνα να φαλιρίζει έτσι η αίσθηση όμως που μου αφήνει πίσω α, από όλα αυτά που είδα είναι ότι στην πραγματικότητα ε, ένα λεπτό η αίσθηση λοιπόν που μου αφήνει στην πραγματικότητα είναι ότι ναι, μπορεί να προέρχεται από την Αμερική εξ όσων είδαμε και θα το, το έχω κάνει και οπτικοποιημένο, οπότε θα σηκωθεί τι επόμενες ώρες α, στο YouTube, τόσο στο δικό μου το κανάλι, όσο και στα δύο site που έχουμε, το ελληνόφωνο, δηλαδή το oranianpavlajournal.com, και το αγγλόφωνο, το uranianpavlaastrolabor.com θα τα σηκώσουμε γιατί, εντάξει, το facebook όταν σηκώνει πράγματα τα οποία δεν τους αρέσει ε, είσαι εκτός πραγματικότητας και προωθεί, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να προωθείς. Ε, ο δημόφατος μου λέει, η Αμερική το έχει ξεπεράσει, νομίζω το χρέος είσαι έχει πάει σε τετράκης. Δεν το ξέρω, αλήθεια. Νομίζω είναι σε, στα 16, στα 23. Μιλάμε το εξωτερικό χρέος, άστα στα εξωτερικά, έτσι. Το εξωτερικό χρέος πάντα, μην να ε, Να πούμε επίσης ότι εξ όσων φαίνεται η Ιταλία θα έχει πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό, από μπείτε να κάνετε να κόπο στο site του σταθμού, να ακούσετε τι είπαμε για την Ιταλία ότι θα συμβεί. Ωρες ε, πραγματικά, κάποιες φορές με την ακρίβεια που τα λέμε, τρομάζω και εγώ, έτσι, για να σας πω την αλήθεια. Οι χώρες οι οποίες λοιπόν θα έχουν πρόβλημα για να απαντήσω και σε μια φίλη της εκπομπής είναι καταρχήν η Αμερική παρόλο που η Αμερική έχει την ικανότητα να πατάει τον εκτύπωτη και να την πώνει, είναι η Γερμανία είναι η Ιταλία νομίζω σε γενικές γραμμές όπως είπα και στις προβλέψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Προβλέψεις Νοεμβρίου 2019 από την περίφημη Goldman Sachs έλεγαν ότι για την Ευρώπη έρχονται υπέροχες μέρες και εγώ τόνισα ότι έρχονται ζωφερές μέρες, πράγμα που φαίνεται, η παγκόσμια οικονομία έχει μπει στη χειρότερη μορφή σε επιβράδυνση τα τελευταία 30 ίσως και πλέον χρόνια. Η κρίση η οποία επήλθε με δία στον εγώ καιρό στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 με την πτώχευση της μικρομεσαίας τράπεζας η οποία είχε πάρει και αν θέλετε το ρίσκο να μαναντζάρει τα, τα στεγαστικά δάνεια και εκεί παίχτηκε η φούσκα και σκάσαν όλα. Αντίστοιχο πρόβλημα έχει η Γερμανία. Απλά οι Γερμανοί επειδή έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται τη Λυπή Ευρώπη ως χρηματοοικονομικά βαμπύρ, δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές ούτως ώστε να, κλείβουν, να κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χάλι πολύ άσχημο πρόβλημα έχει η Τουρκία το οποίο το είχαμε διαγνώσει από πέρσι ε, ήδη πάει για το 1,7 η λίρα δηλαδή 7 λίρες ένα δολάριο ε, σύνοτι όπως έγραψα, όχι απαραίτητα κόντρα στη λογική, αλλά τουλάχιστον αυτά προέκυπταν, πρόβλημα οικονομικό θα είχε και η Σοβιετική, η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία. Η Ρωσία, η οποία α, με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το Ριάντ, γιατί σας είπα ότι... Ο Μπιλ Σαλμάν δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Είναι ένας παρθένος. Θα κάνουμε μια χάρτη. Μιλάω με έναν φίλο ο οποίος εν πάση περιπτώσει έχει την ώρα γέννησης του του ανθρώπου αυτού. Οπότε κάποια στιγμή ε, και λόγω καραντίνας ίσω αναγκαστούμε να γράψουμε περισσότερο. Έτσι. Ε, άρα, συνοψίζοντας, ε, η μεγάλη οικονομία του πλανήτη ε, πάει για ένα τεράστιο καμπούν. Το τεράστιο αυτό καμπούν, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, ε, θα έρθει περίπου μέσα στο Μάιο. Όσο η κατάσταση αυτή καταρχήν που έγινε, δηλαδή ε, στην Αμερική ιδιαίτερα, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τον Donald Τραμπ, η οποία το αντίπαλο κόμμα ψάχνει ακόμα να βρει ποιος θα είναι ο αντί, το αντίπαλο θέος. Ε, η γνώμη μου είναι ότι αν εξαιρέσει κανείς το Biden που κατά τη γνώμη μου και τον Πάιντεν αστρολογικά πάντα τον έχει εύκολα ο Τράμπ ε, για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ε, δεν έχει κάποιον άλλον να αντιμετωπίσει. Εκεί τρώγονται σαν τα σκυλιά αυτοί, ε, διακόπησαν λόγω κορονοϊού οι εκλογικές εσωτερικές διαδικασίες που είχαν τον, τον, του κόμματο αυτού, που σημαίνει ότι ο Τραμπ κερδίζει χρόνο και κερδίζει χρόνο και να ξέρετε, πάντα οι πρόεδροι τη Αμερική, τον πρώτο, η πρώτη θητεία είναι κάνουν πράγματα για να επανεκλεγούν και το δεύτερο ή δεύτερη θητεία, όταν δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε για τρίτη θητεία, τότε αρχίζουν και κυβερνούν έτσι όπως θα ήθελαν. Και μπαίνουμε δηλαδή σε μία φάση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, θα θυμάστε ότι, έχω ερώτηση, ο Νιτανιάχου θα βγει. Εδώθηκε εντολή, συνασπ... διε... ε... πήρε διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Γκάντς, όμως όποιος ανατρέξει στα αρχεία, στην ηχογράφηση, θα καταλάβει πως είπα ότι θα κερδίσει ο Νιτανιάχου, αλλά όποιος και να κερδίσει δύσκολα θα μπορέσει να κάνει σχηματισμό κυβέρνησης λόγω της ανάδρομης φοράς του Ερμή. Και νομίζω ότι και αυτό θα επιβεβαιωθεί στην πορεία. Από εκεί και πέρα, να πούμε κάτι άλλο, να πούμε ότι ε, Όπω σας έγραψα και πέρσι από 7 τρίτου 2019 ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει γιατί ε, αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό χωρίς να πάει πει ότι όλες οι χώρες είναι, έχουν ηθική αυτουργία ή συνευθύνη ή οτιδήποτε άλλο είναι ουσιαστικά το όπλο για να γίνουν κάποια πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Μας πέρασαν το μήνυμα ότι το χρήμα περνάει μέσα από τα χέρια μας άρα τα χέρια μας πηγές μόλυνσης κατά συνέπεια το χρήμα είναι πηγή μόλυνσης, οπότε να μεταβαίνουμε σιγά σιγά λίγο πιο πολύ προς το πλαστικό χρήμα και την αχρήματη κοινωνία. Μας είπαν πως πρέπει να μένουμε σπίτι για το καλό μας. Μεταφέρουν ε, λαθρομετανάστες από εδώ και από εκεί χωρίς να ανοίξει μύτη. Τώρα συζητάνε διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων πάλι για το καλό μας, οπότε μετά το πέρας αυτήν της κατάστασης θα θεωρήσουν ότι είναι ένα μέτρο επιτυχημένο, όπως ενδεχομένως και ένα παρατεταμένο άνοιγμα των αργείων, Οπότε, όπως λέει και ο λαός, ούδεν μονιμότερον του προσωρινού. <coughs> λοιπόν, με αυτά και με αυτά, α, Λοιπόν, α, Ariels 13, η οικονομία της Ελλάδος, μετά από αυτό το σοκ, πώς θα πάει. Η οικονομία της Ελλάδος, νομίζω σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, α, θα αντέξει. Έχω την αίσθηση, όπως σας είπα και σε ευχαριστώ για την σημείωση γιατί θα ξέχανα να το πω πραγματικά, όπως είπα και κάπου στη μέση της επικοινωνίας μας, υπάρχει κόσμος ο οποίος δραστηριοποιείται με, την, με τον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν έχει χάθει. Οπότε μην στεναχωριέστε, απλά... Θα προσέχετε πάρα πολύ, όπω είπα και στις αρχές του 20 στην εκπομπή για την Ελλάδα, τους α, τουριστικούς operator που εκεί μπορεί να έχουμε κάποια ζητήματα. Λοιπόν, πήγαμε 10 και 5. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη συντροφιά που μου κρατήσατε. Απίστευτο κόσμο μέσα, απίστευτο κόσμο πραγματικά και θέλω έτσι μέσα από τα βάθη τη ψυχή μου να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να μην... Ε, να ήμουν αχρήσιμος στις ε, ε, οδηγίες που έδωσα. Ε, πολλοί κόσμος μπορεί να πίστευε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να προέβλεψε την κρίση αυτή μέσω αυτήν της και όμως υπήρξε ε, Θέλω να γνωρίζετε ότι ε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είναι από τις λίγες φορές που το λέω και το πιστεύω πραγματικά. Πρέπει να πειθαρχήσουμε αυτή τη στιγμή και για να, προκειμένου ε, να δώσουμε τη δυνατότητα και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερη ηλικία Δηλαδή, α μην βγει ο παππού να πάμε να ψωνίσει, ας πάει το εγγόνι, α πάμε εμεί. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, ε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι ούτε θα ξεφτυλιστούμε. Ε, άλλωστε, ένα μότο που το έχω έτσι είναι το δικό μου το τεμ και το έχω πληρώσει πάρα πολλέ φορές, Είναι ότι καλύτερα να ζει σαν σπασμένο διαμάτι, παρά σαν καλογιαλισμένο κιούπι είναι μια φράση που ανήκει στο μεγάλο μπρουσλί καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε εμείς μην ξεχνάτε αν και φόσον το θέλετε ραντεβού βράδυ 9 η ώρα η άλλη πλευρά μαζί με το στέριο για να μάθουμε τι παίζει στην άλλη όψη στην άλλη πλευρά του ποταμού όταν περνάει η ψυχή μας τον αχαίροντα με το βαρκάρι. Καλή συνέχεια. Θα παίξει επανάληψη σε πέντε λεπτάκια. Και επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με το cloud, με το south cloud του σταθμού, εάν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει εναλλακτική λύση. Ε, κατά το μεσημεράκι θα σηκωθεί μέσα από την σελίδα... Του σταθμού, για να μπορείτε να την ξανακούσετε να συγκρίνετε το τι είχαμε πει και ε, να καταλάβετε ότι η αστρολογία άσχετα με το είδος που πρεσβεύει ο καθένας έχει λειτουργία, έχει χρήσει, έχει προβλεπτικότητα και σας το ξαναλέω δεν με διαφέρει ε, ε, αν κάποιοι το είπανε ή δεν το είπανε αν πέσανε έξω ή αν πέσανε μέσα ούτε θα τους κρίνω δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ακόμα αν το είπανε και έχουν πέσει μέσα πολύ ευχαριστώ εγώ όμως θέλω να κρίνομαι για τα δικά μου έργα και κυρίως για τις δικές μου προβλέψεις λοιπόν σας ευχαριστώ κλείνω με ένα τραγούδι το οποίο το βράδυ καταρχήν θα βάλω μία τραγουδάρα λίγο έξω από τα ακούσματά σας. Ένας φίλος ε, με ένα εκπληκτικό συγκρότημα και εκπληκτικά φωνητικά θα παίξει το βράδυ. Αλλά εδώ νιώθω την ε, ανάγκη να ακούσω και ελπίζω να το νιώθετε κι εσείς να ακούσετε αυτό το τραγούδι ενό ανθρώπου που μας άφησε λίγο άδοξα του Νίκου του Παπάζογλου που λέει για την εδώ στη ρογμή του χρόνου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, υγεία να έχετε. Εδώ στη ρογμή του χρόνου Κρύβομαι για να γλιτώσω Απ' του ηρόδη το μαχαίρι. μη λιωμένο στη χειροσήμα Κάτι προγόνον ξύδι χολή. Σ' αυτή την άδεια πόλη. Του χρόνου Θαύομαι για να μεστώσω με τη η ελπίδα μου και δόν το βρέφος γύρω περπατά, καθώς εσύ κουρνιάζεις. <σχυριακά> Εδώ στη γιορτή Φτωμιδία μα. Σαν μπαγαλιά του Χριστού φωρώ στα πόδια μου. πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ.